Φίλες και φίλοι του Εξλίβρις, Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από την τελευταία φορά που τα είπαμε δεν πέρασε πολύς καιρός μόλις μία εβδομάδα περίπου αλλά έγιναν τόσα πολλά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ε, για να τα πάρουμε με τη σειρά όμως ε, να ξεκινήσουμε κάτι που δεν είναι ακριβώς βιβλιοφιλικό αλλά έχει αρκετή σχέση με το διαδικτύο το οποίο είναι άλλωστε αυτό που μας ενώνει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα έγινε το πρώτο World Camp Athens και τι είναι αυτό... Α, είναι ένα συνέδριο, ας πούμε περισσότερο μια μεγάλη συνάντηση με θέμα τι άλλο το WordPress. Το WordPress είναι το λογισμικό εκείνο το οποίο ε, κινεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του διαδικτύου όπως το ξέρουμε και είναι ίσως το δημοφιλέστερο λογισμικό γιατί άλλο για τα... Τα αγαπημένα μα βιβλιοφιλικά ιστολόγια τα οποία ε, παρακολουθούμε ανελειπώ. Και φυσικά ε, έχει μεγάλη σημασία που για πρώτη φορά κατάφερε η ελληνική κοινότητα του WordPress, η οποία είναι αρκετά δραστήρια, να διοργανώσει ένα τέτοιο uh, event, ένα τέτοιο, μια τέτοια συνάντηση, η οποία έχει φυσικά εκτό από εξαιρετικού Έλληνε ομιλητέ, και διεθνή τους οποίους είχαμε όλη την ευκαιρία να ακούσουμε ε, στην Τεχνόπολη, στον Κάζι το προηγούμενο Σάββατο. Μια άψογη ε, άρτια διοργάνωση με πολύ παρείστικη φιλική ατμόσφαιρα, με κέφι και φυσικά με πολύ γνώση. Αρκεί να την όρεξη να μάθεις, να συζητήσεις, να ακούσεις και ευελπιστούμε ότι θα επανεληφθεί του χρόνου ε, ή και σε, άλλο, ε, και σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα. Ε, βέβαια, σε πάρα πολλές σε αρκετές περιοχές της Αθήνας οργανώνονται και ε, συναντήσει των φίλων του WordPress που έχουν την ευκαιρία με ανθρώπους που ασχολούνται χρόνια και έχουν εμπειρία και γνώσεις να μάθουν αρκετά πράγματα. Επομένω, αν σκέφτεστε κι εσείς να ξεκινήσετε το δικό σας Blog, το δικό σας ή κάτι σχετικό με το διαδίκτυο. Ε, ρίξτε μια ματιά, wordpress.org, ρίξτε μια ματιά και στο WordPress Greece, που είναι η κοινότητά μας και πιστεύω ότι θα βρείτε πράγματα τα οποία θα σας ε, αρέσουν. Πάμε όμως στα βιβλιοφιλικά μας, να μην φεύγω πολύ εκτός ε, θέματος. Ε, Παράλληλα με το προηγούμενο φατοκύριακο, αφού ήμουν στην Αθήνα, είχα την ε, ε, τύχη να συμπέσει η παρουσία μου εκεί με την παρουσίαση ενός βιβλίου του οποίο είχα διαβάσει πρόσφατα και για το οποίο έχω γράψει την κριτική μου ήδη στο Goodreads. Το βιβλίο είναι το 1915, ο εθνικός διχασμός του καθηγητή Γιώργου Μαυρογορδάτου. Και η συνάντηση αυτή, που η πολύ παρουσίαση, έγινε από στο αγαπημένο μας αθηναϊκό στέκι, το βιβλιοκαφέ καφέ Book Το BookTalks είναι στο Παλαιό και οι ιδιοκτήδες του, ο Άγιος Αθανασιάδης και η Κατερίνα Μαλάκατε, νομίζω σας είναι γνωστοί, καθώς είναι εκτός από βιβλιοπόλες, είναι πρώτα απ' όλα βιβλιοφιλοι αναγνώστες και βιβλιοφιλοι και ίδιοι και διατηρούν φυσικά τα, ε, και βιβλιοφιλικά blog, η Κατερίνα το διαβάζοντας και το λιμπρόφιλο ε, ο Άγιες Και φυσικά η Κατερίνα μαλακάτε είναι η αγαπημένη μας ραδιοφωνική παραγωγός και την ακούμε κάθε Κυριακή στο Αμέγγιου Radio 6 με 8. Σύντες είναι και μια πολύ πολύ γλυκιά κοπέλα. Αλλά ας επιστρέψουμε στο βιβλίο. Το 1915 ε, πραγματεύεται ένα ιστορικό γεγονός, την περίοδο μάλλον, μια ολόκληρη περίοδο ιστορικών γεγονότων, το οποίο κορυφώθηκαν το 1915 και έχουν άμεση σχέση με την ε, ε, ιστορία μας, με την ε, μάλλον με, τις, με τα προβλήματα περισσότερο τη ιστορίας μας. Να θυμίσω ότι μετά τους νικηφόρους πολέμους του 12-13, του Βαλκανικού πολέμους όπου η Ελλάδα ε, επεκτάθηκε ε, και απέκτησε καινούργια εδάφη στις νέες χώρες, όπως λέμε και σήμερα, ε, επήλθε μία ρήξη, θα έλεγα. Μία ρήξη μεταξύ του Βενιζηλικού στρατοπέδου, μεταξύ του Ελευθερίου Βενιζέλου και των... Ε, Υπόστηριχτών του και από την άλλη του παλατιού, όπως αυτό εκφραζόταν κατά κύριο λόγο και συσπηρώθηκε γύρω από τον διάδοχο και μετέπειτα μετά τη δολοφονία του πατέρα του Γιώργιου, τον Βασιλέα Κωνσταντίνο. Το... Ο Κωνσταντίνος ε, λοιπόν με το Βενιζέλο... Ξέρετε περισσότερο ότι δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά και εν μέρει αυτή τους η κόντρα ε, ευθυνόταν για πολλά από τα, δι, από τα μετέπειτα δεινά που ακολούθησαν. Το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά αναλυτικό. Είναι από τα ιστορικά που, για τα οποία συχνά σας λέω και τα οποία προσωπικά μου αρέσει να διαβάζω. Είναι ε, τεχνική. Δεν διαβάζεται πολύ όμορφα, ε, βέβαια. Όχι ε, σαν παραμύθι, είναι ιστορία, αλλά τα ιστορικά γονάτα πολλές φορές ξεπερνούν, όπως έχουμε πει, και τη φαντασία. Ε, είναι ένα βιβλίο που ε, διαβάζεται ε, με τεταμένη την προσοχή μας για να δώσουμε βάση το τι έγινε, ποιος, πώς έγινε, ποιο το είπε, γιατί, ε, αλλά θα μας ανταμείψει, θα μα ανταμείψει, γιατί θα αποκτήσουμε μία ε, πολύ καλύτερη γνώση το τι ακριβώς έγινε και πιστέψτε με σε... είναι από τις περιπτώσεις που όντως η τεκμηρίωση των γεγονότων εκτό του ότι είναι πολύ σημαντική ε, κάνει τα γεγονότα ε, να μιλάνε ε, από μόνα τους ε, δεν θα πω εδώ και δεν είναι σκοπός του θα εκπομπή εκπομπήσω, το βιβλίο να επιρρύψει κατά κάποιο τρόπο ευθύνεση, να κατηγορήσει, να υπερασπιστεί. Ε, αλλά θα πω το εξής, αυτό που τόνισε και ο καθηγητής στην uh, παρουσίασή του, ότι τα γεγονότα είναι από τις περιπτώσεις, από τις σπάνιες θα έλεγα, εκείνες περιπτώσεις, που τα γεγονότα μιλάνε από μόνο τους. Δεν θα σα πω τι λένε τα γεγονότα, θα σας προτρέψω να το διαβάσετε. Πιστεύω ότι θα το βρείτε εύκολα, ενδεχομένως μπορείτε να το βρείτε και σε βιβλιοθήκες αν, θέλετε, αν δεν είναι τα ιστορικά ειδικότητά σας όμως ε, αναφέρεται την βιβλίο που αναφέρεται σε γεγονότα στις λιβερά ε, γεγονότα τα οποία σημάδεψαν όχι μόνο την Ελλάδα της εποχής αλλά σημάδεψαν και την Ελλάδα των μετέπειτα ετών την Ελλάδα του Μεσοπολέμου την Ελλάδα της κατοχής και του εμφυλίου θέλετε και ε, τα δυνά αυτά δεν έχουν καταλαγιάσει τελείως τουλάχιστον και στη σημερινή Ελλάδα πιστέψτε με θα δείτε πράγματα μέσα στο, στο οποία θα αναγνωρίσετε όχι μόνο παραλληλισμούς θα... πράγματα του παρόντος θα δείτε ότι έχουν πολλές φορές τη ρίζα τους σε αμαρτίες να το πω έτσι του παρελθόντος. Ένα καθαρό ιστορικό βιβλίο, ε, όσο το έψαξα και όσο οι μου το επιτρέπουν θα έλεγα ότι είναι και τεκμηριωμένο και φυσικά προϋποθέτει βέβαια μια στοιχειώδη γνώση των ιστορικών γεγονότων της εποχής, δηλαδή των Βαλκανικών πολέμων της Μικρής εξ, Εξτρατείας ε, δεν, δεν θα διηγείται ξανά αυτό το βιβλίο περιμένει ότι μια στοιχειώδη γνώση τους θα την ε, έχετε πάντως ε, προτείνω να το διαβάσετε είναι από τα βιβλία που πραγματικά ε, μπορεί να να σας, δεν θέλω να πω το κλεισέ θα σας ανοίξουν τα μάτια, αλλά θα σας κάνουν να σκεφτείτε σίγουρα πάρα πολλά πράγματα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα κομμάτι και να επανέλθουμε να μιλήσουμε για ένα άλλο βιβλίο που πρέκυψε από αυτή μας την εξόρμηση στην Αθήνα. Και πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε και το οποίο ε, έχει άμεση σχέση με το ταξίδι μας αυτό στην ε, Αθήνα. Ε, για την Κατερίνα Μαλακατέ, λοιπόν, σας είπα ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που την ξαναείδαμε. Ε, εκείνο που δεν ξέρω αν θυμάστε από προηγούμενη σχετική συζήτησή μας είναι ότι ε, η Κατερίνα Μαλακατέ είναι και συγγραφέας και ε, είχα την ευκαιρία στο ταξίδι αυτό να αποκτήσω και το δεύτερο βιβλίο της το μυθιστόρημα που αποκλείται το σχέδιο από τις εκδόσεις Μελάνη και το οποίο κυκλοφόρησε τώρα το μόλις τον Οκτώβριο του 2016. Το σχέδιο λοιπόν είναι το δεύτερο πόνημα της αγαπημένης Κατερίνας και τολμώ να πω πως είναι ένα ε, πολύ πιο όριμο έργο σε σχέση με το πρώτο φυσικά που είχα διαβάσει και είναι ένα βιβλίο το οποίο α, η υπόθεσή του δεν είναι τόσο α, αυτό που μετράει όσο αυτά που λέει μέσα η υπόθεσή του είναι μια δυστοπία θα λέγαμε μια ελληνική όμως δυστοπία μια δυστοπία που δραματίζεται στην Ελλάδα και η οποία πραγματεύεται κάτι το οποίο α, μπορεί να το πεις ότι ήταν ένα Πολύ αυκόρα θα μπορούσε να είχε γίνει με βάση τα γεγονότα των τελευταίωτητων μια Ελλάδα ε, απομονωμένη από την Ευρώπη, απομονωμένη από τον κόσμο θα λέγαμε, με ένα ε, ιδιότυπο καθεστώς, ένα καθεστώς που θυμίζει πολύ το 1984 του George Orwell, ένα καθεστώς, καθεστώς πώς να το πούμε... Ε, που επιβάλλεται με μια βία όχι τόσο ηλική αλλά θα λέγαμε πνευματική, ψυχολογική αν θέλετε, πείτε το. Πάντως ε, είναι μια Ελλάδα ε, της, όχι της κρίσης όπως την εννοούμε σήμερα μια Ελλάδα της καταστροφής θα λέγαμε. Μια Ελλάδα στην οποία ε, ε, ηλεκτρικό φαγητό ε, με καύσιμα δεν υπάρχουν υπάρχουν για του λίγους, για τους ανθρώπους που έχουν αποδεχτεί το σύστημα και, ε, και δουλεύουν γι' αυτό. Αλλά δεν είναι και το θέμα μας. Ε, το θέμα μας είναι ότι μέσα από αυτό το, το βιβλίο η Κατερίνα Μαλακατέ λέει πολλά πράγματα για το ποιοι είμαστε. Μιλάει πρώτα απ' όλα για εμάς, για εμάς σαν... Ε, δεν μην πω σαν Έλληνες, δεν είναι και το θέμα, ε, σαν κοινωνία. Το ξέρετε και το έχουμε πει και άλλες φορές αγαπητοί ακροατές ότι έχουμε αρκετά ελαττώματα σαν κοινωνία και όσο πιο γρήγορα το παραδεχθούμε τόσο πιο καλά θα είναι. Εδώ λοιπόν η Καθερίνα πατάει πάνω σε αυτά στις αδυναμίε, τις δυσλειτουργίες, τις κοινωνίες μας και χτίζει μια δυστοπία, μια δυστοπία η οποία ε, τραβώντα κατά κάποιο τρόπο αυτά τα ελαττώματά μας, ε, τα ελαττώματά μας ε, στο άκρο, στο πώ θα εκδηλώνονταν αυτά σε μία περίπτωση βαθιάς α, κρίσης, σε μία περίπτωση ε, σοβαρού προβλήματος στη χώρα. Μας δημιουργεί λοιπόν μια δυστοπία η οποία θα έλεγα είναι ανατριχιαστική. Και είναι ανατριχιαστική όχι τόσο από αυτά που, που τα γεγονότα περιγράφει, αλλά επειδή ο καθένας μας μπορεί να δει τον εαυτό του μέσα σε αυτά. Δηλαδή τα ελαττώματα του εαυτού του, του διπλανού του, της κοινωνίας μας, είναι, είναι πιστικά αυτά που γράφει και γι' αυτό είναι τόσο συγκλονιστικά γιατί τα διαβάζεις και όσο και να θες να το αρνηθείς μέσα σου, ε, το νιώθεις ότι ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να γίνουν ή να ξεφύγουν προς τα εκεί τα πράγματα και αυτό σε βάζει να σκεφτείς και όπως είπαμε οι βιβλία που σε βάζουν να σκεφτείς πέρα από την αξία να σε διασκεδάσουν και οτιδήποτε που σου... Βάζουν, βάζουν και λίγο το μυαλό να δουλέψει τα αγαπάω ίσως λίγο παραπάνω και θα μου το συγχωρέσετε αυτό ε, όχι ότι δεν είναι διασκεδαστικό ότι δεν έχει αρκετή αγωνία ε, το μυθιστόρημα, το σχέδιο έχει απ' όλα και, σκλη, και ως δυστοπία ε, έχει και σκληρές κινές και σκληρές λέξεις αν θέλετε αλλά δεν είναι για να είναι δεν είναι για αυτήν εντυπωσιασμό αυτά και είναι γιατί έτσι είναι έτσι εξυπηρετείται η πλοκή έτσι ε, Χωρί φτιασίδια πρέπει να λειτουργήσουν αυτοί οι χαρακτήρε για να βγει κάτι πιστικό. Η πλοκή, δε, όπως είπαμε, δεν είναι μην περιμένετε ε, πολύ βαθιά να το πω έτσι πλοκή. Είναι άλλωστε ένα μικρό ε, μυθιστόρημα, μόλις 200, ε, ούτε 250 σελίδες, αν θυμόμαι καλά, Και, ε, το οποίο αν διαβάζετε μέσα σε ε, μια-δύο μέρε. Ε, προσωπικά φυσικά το διάβασα σχεδόν σε, σε μία μέρα γιατί είναι αυτό που λέμε το, το ρουφήξαμε, συνεπήρε ή αυτά που έγραφε. Ε, οι βιβλιοφίλοι θα ικανοποιηθούν και αυτοί γιατί οι ήρωες, τουλάχιστον ε, οι κεντρικότεροι από του ήρωες έχουν σχέση με τον πνευματικό κόσμο με τα βιβλία. Ε, γράφει αρκετά και για ε, του ε, ανθρώπους των τεχνών να το πω έτσι τους λογοτέχνες, άνθρωποι των τεχνών φυσικά ε, κάνει την κριτική της ε, με όμορφο τρόπο έτσι, δεν είναι βιβλίο manifesto να το πω έτσι κάνει την κριτική της με όμορφο τρόπο και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που θέλει να πει απλώς σου τα λέει και τα συμπεράσματα τα βγάζεις μόνος σου δεν σηκώνει το δάχτυλο να δείξει κάτι δεν στλητεύει κάτι σου λέει την εκδοχή της του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα με βάση, δυστυχώς, ε, τη σημερινή αφετηρία και σε αφήνει να βγάλεις μόνος σου τα συμπεράσματα να δεις τι σου ταιριάζει και τι όχι. Ε, Προσοπήκα θεωρώ ότι είναι ένα ε, πολύ καλό βιβλίο. Είναι μια, όπως είπαμε, ανήκες στην κατηγορία αυτών των βιβλίων που α, εξετάζουν μια εναλλακτική πραγματικότητα ε, που είναι πιο άσχημη από την πραγματικότητα, μια, γι' αυτό το λέμε δυστοπία στα δικά μα δεδομένα. Ε, αντίστοιχα, θα μπορούσα να σα πω το Fatherland, του Robert ε, Harris, βέβαια, είναι πιο περιπέτεια. Ο άνθρωπο, στο ψιλό κάστρο του Philip Dick, ίσως είναι ε, πιο κοντά. Βέβαια, η Κατερίνα, ε, ω πιο σύγχρονη συγγραφέα, παίζει περισσότερο στο πνευματικό, στο ψυχολογικό επίπεδο και λιγότερο στο ε, περιπετειώδες και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου. Όχι πως δεν έχει έτσι, τις του του βιβλίου αλλά δεν είναι η δράση ε, αυτός ο σκοπός. Εν πάση περιπτώσει ε, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορείτε να διαβάσετε και στο Goodreads την ε, κριτική μου και ε, φυσικά εγώ θα σας προτρέψω όσο κι αν είναι δύσκολο έτσι, το βιβλίο μερικοί θα ε, θα στενοχωρηθείτε. Έτσι. Ε, δεν είναι βιβλίο για να σε κάνει να γελάσεις, Είναι βιβλίο να σε κάνει να, να κλάψεις. Εντάξει, είναι βιβλίο να σκέφτες πάνω απ' όλα και όταν σκέφτεσαι πάνω σε αυτές τις γραμμές ε, δεν πιστεύω ότι κανένας θα, θα χαρεί, θα συγχωρηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως χρειάζονται ε, αυτά τα βιβλία, χρειάζεται να δεις και αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων και γι' αυτό εγώ λέω δώστε το μια ευκαιρία, ε, διαβάστε το και δεν θα το μετανιώσετε. Ε, και αν το μετανιώσετε, χαρίστε το σε κάποιον άλλο που θα το εκτιμήσει. Τα βιβλία άλλωστε πρέπει να κυκλοφορούν. Έτσι δεν είναι. Αυτά σε αυτό το εξλίμπρις. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόση. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και να θυμίσω ότι όλη η μουσική που ακούτε είναι από τον Κεβιν Μακλέοντ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.